Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας ένα στου 10 ασθενεί που έφθασαν στο τμήμα επειβών περιστατικών του Βενζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου το 2016 είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατυχήμα σύμφωνα με στοιχεία του νοσηλευτικού ιδρύματο από την Ηρακλείου Σταβολά Κατσουλάκια. Ομαλοποιεί τη πρόσβαση στο Ορεινό Επαρχειακό Δίκτυο τη Δητική Κρήτη. Δύσκολη παραμένει πρόσβαση ελάψου ομαλό στα χανιά, ενώ έχουν ανοίξει όλοι η δρόμοι στο Ορεινό ρεύθυνο το Μακαρόντρο Πρόνο τη κακοκαιρία αποδείχθηκαν οι πολύμερε διακοπέ ρεύματο, Μαγέρο Μέλ και ο Μαλό. Έρχανων Κατερίνα Πολύζου. Εκπνέει αύριο η προθεσμία που ζήτησε και έλαβε προκειμένου να απολογηθεί ο 39χρονο από τους Σοφάδα Καρδίτσας που ομολόγησε ότι δολοφόνησε στις 28 Δεκεμβρίου την 45χρονη παιδοψυχίατρο Θόμη Κουμπούρα στη Λαμία. Χρόνο Καρδίτσα Δίκτυο Έρτ Θεσσαλία. Την προφυλάκηση του 43χρονου φερούμενο δράστη προκέται να ζητήσει ο εισαγγελέα για την τηλεφωνία που έγινε στα Χαρτάτα Ζακήθου το μεσημέρι τη Παρασκευή ενώ συνεχίζεται από το πρωί η ανάκρισή του και ο ίδιος δεν έχει εμολογήσει μετά τώρα την πράξη του. έρχεται Κύρτη του Κομμόνας. Ένα κιλό ηρωίνη βρέθηκε στην κατοχή χρόνο, ο οποίος συνελήφθη χθες για διακίνηση ναρκωτικών. Ο συλληφθείς εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχή της Νότιας Κέρκυρας. Για την Αρτ Λίκουργος Καδόπουλος. Με τρίμηνη παράταση που υπογράφηκε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού θα συνεχιστεί απρόσκοπτα μέχρι και τι 31 Μαρτίου του 2017 η πραγματοποίηση εφημεριών στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας από στρατιωτικού παθολόγου γιατρού. Από την Ερτ Κοζάνη, Αντώνης Μαυρίδη. Δημοτικό Οδοντιατρίο για Άπορου, Ανασφάλιστου, Χαμηλοσυνταξιούχου και Πρόσφυγε θα λειτουργήσει του Δημοσλαρισιών τι πρώτε ημέρε του Νέου Χρόνου στο πολιτιστικό Κέντρο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ερτ Λάρισα, Γιάννη Γιάννη Παγκόσμια διάκριση για την Αλώνησο αποτελεί ένταξη του νησιού στον κατάλογο με τους 100 αϊφόρους προορισμούς όλου του κόσμου για το 2016. Για την Ερτβόλου Μαρία Δημητρίου. Ανέστηλε την κυκλοφορία της μετά από 86 χρόνια η εφημερίδα Ταχυδρόμος τη Καβάλα. Η εφημερίδα ιδρύθηκε το 1931 και εξέδωσε συνολικά 21.971 φύλλα. Τασούλα κριτικού Ερτ Καβάλας. 116 προσφυγόπουλα φιλοξένησε το 2016 η δομή φιλοξενία ανήλικων ασυνόδευτων προσφυγόπουλων που λειτουργεί η Άρση στην Αλεξανδρούπολη. Το ίδιο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκαν 74 επανασυνδέσεις παιδιών με τι οικογένειέ του. Για την έρτορε Θιάδα, Χρυσούλα Σεμουρίδου. Δώρα γλυκά και ευχέ στα προσφυγόπουλα και τι οικογένειέ του που φιλοξενούνται αυτέ τι μέρε στη Ρόδο, μοίρασαν τα μέλη του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί. Μία συγκινητική πρωτοβουλία που έδωσε χαρά, χαμόγια. Αλλά και αισιοδοξία σε 23 παιδάκια που βίωσαν τη βαρβαρότητα και τη φρίκη του πολέμου στη Συρία. Για την Ερτρόδου, Μαρία Ταγαβριλιώτη. Το Κέντρο Περιβαλλοντική Ανημέρωση Καλονή ξεκινάει σειρά προγραμμάτων ευαισθητοποίηση με θέματα πουλιά που ξεχυμονιάζουν στη Λέσβο, διοργανώνοντα από αύριο μέχρι και την Πέμπτη εξορμήσει σεμινάρια στον κόλπο Καλονής. Για την Ερτεγέου, Αναστασία Πυρυδάκη. Ποδαρικό για το 2017 έκαναν στον ναύπλιο 30 πανέμορφα φλαμίγκο στον υγροβιότοπο να αφπλίουν νέα σκίο. Δεν σπινάρσει Ήταν η ειδήσει από την Περιφέρεια; Σε τίτλους.